Μέρος Β. Τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα συνέχεια. Κεφάλαιο 6. Φυσικές επιστήμες. Οι φυσικές επιστήμες συχνά παρουσιάζονται ως το κατεξοχήν πεδίο όπου τα ερωτήματα βρίσκουν. Οριστικές απαντήσεις. Μαθηματικά φορμαλισμένες θεωρίες. Ακριβείς μετρήσεις και επιβεβαιωμένα πειράματα δημιουργούν την εντύπωση μιας σχεδόν τη φύση της φύσης. Και όμως στο πυρήνα της σύγχρονης φυσικής συναντά κανείς ορισμένα από τα πιο ανθεκτικά αναπάντητα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι περιφερειακά. Αφορούν τη σύσταση του σύμπαντο. τη συμβατότητα των θεμελιωδών θεωριών και τα ίδια τα όρια της παρατήρησης και της μέτρησης. Η ύπαρξή τους δεν αποδυναμώνει τη φυσική, αντιθέτω. αποκαλύπτει τα σημεία όπου η γνώση αγγίζει τα όρια τη. 6,1 σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αναπάντητα ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος φαίνεται να αποτελείται από κάτι που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Οι παρατηρήσεις της κίνησης των γαλαξιών και της διαστολής του σύμπαντος δεν μπορούν να εξηγηθούν Επαρκώ με τη γνωστή μορφή ύλης και ενέργειας. Η έννοια της σκοτεινής ύλης εισάγεται για να εξηγήσει βαρυτικά φαινόμενα που δεν συμβαδίζουν με την ορατή ύλη. Παρομοίως, η σκοτεινή ενέργεια προτείνεται για να εξηγήσει την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι έννοιες αυτές λειτουργούν ως θεωρητικές οντότητες που αποδίδουν συνοχή στις παρατηρήσεις, χωρίς όμως να έχουν άμεση εμπειρική επιβεβαίωση. Το αναπάντητο ερώτημα δεν είναι απλώς τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Αλλά αν οι έννοιες αυτές αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά φαινόμενα ή αν υποκαθιστούν και να σε βαθύτερα θεωρητικά πλαίσια. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ότι οι παρατηρούμενες ανομαλίες δεν απαιτούν νέε μορφές ύλη. Αλλά αναθεώρηση των ίδιων των νόμων που θεωρούμε θεμελιώδης. Η επιμονή του προβλήματος δείχνει ότι η φυσική Ακόμη και στα πιο επιτυχημένα της μοντέλα, δεν έχει ολοκληρώσει την περιγραφή της πραγματικότητας σε κοσμική κλίμακα. 6,2 Ενοποίηση Φυσικών Θεωριών Η σύγχρονη φυσική στηρίζεται σε δύο εξαιρετικά επιτυχημένα, αλλά ασύμβατα θεωρητικά πλαίσια. Από τη μία, οι θεωρίες που περιγράφουν τα θεμελιώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Από την άλλη, η θεωρία που περιγράφει τη βαρύτητα και τη δομή του χωροχρόνου σε μεγάλες κλίμακες. Και τα δύο πλαίσια έχουν επιβεβαιωθεί με εντυπωσιακή ακρίβεια στο πεδίο εφαρμογής τους. Ωστόσο, όταν επιχειρείται η ταυτόχρονη εφαρμογή τους σε ακραίες συνθήκες όπως τα πρώτα στάδια του σύμπαντος ή το εσωτερικό των μαύρων οπών, προκύπτουν θεωρητικές αντιφάσεις. Το αναπάντητο ερώτημα της ενοποίησης δεν αφορά μόνο τη μαθηματική συμβατότητα των θεωριών, αλλά τη βαθύτερη κατανόηση του τι είναι θεμελιώδες στη φύση. Είναι ο χώρος και ο χρόνος συνεχίσει ή διακριτή. Είναι τα σωματίδια βασικές οντότητες ή εκδηλώσεις βαθύτερων δομών. Η δυσκολία της ενοποίηση δείχνει ότι υπάρχουσε θεωρίες, όσο επιτυχημένες και αν είναι. Μπορεί να αποτελούν προσεγγίσεις και όχι τελικές περιγραφές. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό όχι λόγω έλλειψης προσπάθειας. Αλλά επειδή ενδέχεται να απαιτεί ριζικά νέο τρόπο σκέψης. 6,3 όρια της μέτρησης. Η επιστημονική γνώση στηρίζεται στη μέτρηση. Χωρίς δυνατότητα παρατήρησης και ποσοτικοποίησης. Ένα φαινόμενο δύσκολα εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο. Ωστόσο. Η μέτρηση δεν είναι ουδέτερη διαδικασία. Έχει όρια, τόσο τεχνικά όσο και θεμελιώδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όρια της μέτρησης οφείλονται σε τεχνολογικούς περιορισμούς. Η ιστορία της φυσικής δείχνει ότι η βελτίωση των οργάνων οδηγεί συχνά σε νέες ανακαλύψεις. Υπάρχουν όμως και όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν απλώς με καλύτερη τεχνολογία. Σε μικροσκοπικές κλίμακες. Η ίδια η πράξη της μέτρησης επηρεάζει το μετρούμενο σύστημα. Σε κοσμικές κλίμακες, η παρατήρηση περιορίζεται από την πεπερασμένη ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας και την ηλικία του. Σύμπαντο. δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τα πάντα. Ούτε να μετρήσουμε με απεριόριστη ακρίβεια. Το αναπάντητο ερώτημα εδώ δεν είναι πω θα μετρήσουμε καλύτερα. Αλλά τι σημαίνει η γνώση όταν η πλήρης μέτρηση είναι εκφύσεως αδύνατη. Η φυσική καλείται να λειτουργήσει με μερικές και στατιστικές περιγραφές της πραγματικότητας. Μεταβατική παρατήρηση. Τα αναπάντητα ερωτήματα των φυσικών επιστημών δείχνουν ότι ακόμη και τα πιο ακριβή επιστημονικά. πεδία συναντούν όρια που δεν μπορούν να παρακαμφθούν εύκολα. Η σκοτεινή ύλη, η ενοποίηση των θεωριών και τα όρια της μέτρησης δεν είναι απλώς τεχνικά προβλήματα προ επίλυση αλλά σημεία όπου η γνώση αγγίζει το άγνωστο. Στο επόμενο κεφάλαιο, η προσοχή μετατοπίζεται στις βιολογικές επιστήμες, όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα, συνδεδεμένο με την πολυπλοκότητα της ζωής και τη συνείδηση.